Ναι. Α, αυτό το τηλέφωνο ήθελα να ξέρω τι κάνεις ρε και δεν το σηκώνει. Δεν θε να ξέρεις τι κάνουμε το ακουστικό. Πες μου τι με το ακουστικό. Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεγάλη βρωμιά. Τι Με το ακουστικό δεν πω, σου πω Ε, με το ακουστικό τα κάνει. Ναι, τι θε. Τι ω τώρα να κάνει. Α, καλά είμαι, καλά και δεν το λε. Καλά είσαι. Ναι, καλέ. Όλα καλά. Α, παίρνω χαμπάρι εγώ. Δεν μου λέει τα κουβέλια τώρα, άκουσε Για την ανεργία, αυτό που πέφτει. Η ανεργία οδηγεί οι οικογένειε σε ακραία φτώχεια. Ναι, μωρέ. Ναι, ναι, τον άκουσα. Περαχωρέθηκα. Και εκείνο, θεραχωρημένο τάπε. πέφτει. Εκείνο, θεραχωρημένο. Τι να κάνουμε όμω. Με... Είναι ο κύκλο τη ζωή. Θα μπορούσα να μοιραστώ μαζί σας ένα άσμα που ενεπνεύθυνει κατά τη διαδρομή μου προς το Γλυφάδας. Αχ, άντε πείτε μου, είναι και μεγάλος δρόμος, πολλά χιλιόμετρα. πού ξεκινήσατε. Εξεκινήσαμε από τα χασιάς και πηγαίναμε... Oh, από τη χασιά στη Γλυφάδα. Yeah. Ah, ε, ακούστε κύριε Απόσταλες. Μεγαλύτερο από το του Ντόρσ Ακούστε κύριε Απόσταλες. Όπως και να είναι λύσου... Όσα κι αν έχει κουμπιά, ένας μαλακκάς θα είσαι και μπατός του κεράτα. Όπως και να αυτή στολή, θα σε μια κότα στρούμπουλή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα, καραγκιόζα κομμάτα τζι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποσταλής. Α, σύντομο. Καλό. Τόσα χιλιόμετρα και έμπνευση 22. Α, έλα, γεια.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 Να σου πω, έφυγε, τι γίνεται εκεί κάτω στη Μανοελάδα. Υπάρχουν τέτοιε επαγγελματικέ ευκαιρίε και δεν τα βγάζετε προ τα έξω. 20 δεύτερον μονοκάμου δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα. Έλαντε. Και να έχει τίποτα άλλο. Αυτή να η το παιδί μου. Βρω μια νύχτα ή μπαγκλαντέ, σου λέει. Αν πάμε εμεί που είμαστε καθαροί. Δεν σέβομαι τα λεφτά που παίρνουμε. Κιάνουμε και τα κόκκινα το χέρι που του ταζει. Ναι, αυτό όπω έχει πει και ο Μπρέχτ, το ίδιο χέρι είναι αυτό που μετά σε χαιρετάει. Έτσι, έτσι. Το Α, ίδιο αφιά. χέρι που σε ταζει. Τέλο πάντων να το πει καλύτερο, ο το νόημα αυτό είναι. Γεια σου. Όλοι ή κανεί θέλουν να πω κάτι για το φίλνιο. Καλό ή κακό. Καλό, ωραία. Α, δεν μου το καημένο. <laughs> πε του, του ένα καλό να ακούει και να καλώ να χαίρεται. Την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να διαβάσει κάτι, πε του να μην κατηγορεί ούτε σένα και το γραφικό σου χαρακτήρα γιατί το έχει κάνει στο παρελθόν. Έτσι έκανε κουφαλά. Ούτε την κακή εκτύπωση ότι άλλο του έφταιγε εχθέ. Το έχουμε καταλάβει. Πε ότι έχει πρεσβειοποίηση, να φοράει τα γυαλιά του και πε το ότι τον αγαπάμε πολύ στιγμή νόμιζα ότι εννοούσε ότι ο χαρακτήρας μου είναι γραφικός oh, yeah. και τα πήρα λίγο oh, yeah. αλλά εσύ εννοούσε το γραφικό χαρακτήρα... κατάλαβα, ναι το πιάσα okay. έξαλλος έγινα, έξαλλος δεν είναι Μανουλάδα είναι Μανουελάδα Πσσ, καλά ε, Έγραψε. μεγάλη κουβέντα φίλε mm, το δη... έχουμε δει και δέκα μέρες στο facebook, αλουθιά είσαι πολύ πρωτότυπος φίλε και καινούριος μου βάρατε, έλα ρε φρέσκα μυαλά γουστάρω, έλα δάπ, yeah. δάπ, Πε μου δ Όχι τη δάπρε Δεν, Δεν είναι ντροπή Όχι ρε Δεν είναι Και δαπάνε. Εμπουβαση και η φέτα τώρα που σου μιλάω ωραία μου, Τι γρήγορα σου ζήτησε. Δεν πειράζει, φύσα τη λίγο κεφάλιο, τι θα πάει χαμένο. Εδώ οι άλλοι, όπω είπαν έγινε δημοσιογράφοι, οι γλίτρε Αφεντικών, πιάνουν με τα βρομό χερά του τι φράουλε και μετά εμεί τη στρώμε. Οι παγιστά είναι οι βρομιαρέοι. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εδώ ήταν Έλληνα θα έχει πλίνει 10 με τα δίνουν θα έχει περάσει το χέρι και 20 ετών για να πιάσει τη φράουλα. Κοντάψαν σε κάθε σκηνείου. Όταν πιάσει του τσουό Έλληνα πάει μετά πολυμένη στον Κλίβανο βάζει το χέρι και μετά πιάνει τη φράουλα. Άντε, Τίμα, ρε, να σου μπορεί, φίλε, γιατί ξεσηκωθήκατε όλοι εναντίον αυτών των φράουλο παραγωγών στη Μανολάδα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Οι άνθρωποι τους προσφέρανε στέγι μέσα στο θερμοσό, εκεί στο θερμοκήπιο, μα βρίζανε τζάμπα. το βραδάκι είχανε να πούμε φράουλες με σαν τη γη, κάτι τέτοια έμαθα εγώ. Εσείς τι Πες μας πάντε τεκέ λες κόσμο. Έλαντε, η πλάκα ποια είναι. Ποια? Εμένα όλα αυτά τα περιοδικά τώρα που το Τα περιοδικά μαγειρική, ε; Που είχαν όλα στο εξώφυλλο φράουλες, από το να ξεκινήσει, στα ένθετα των εφημερίδων όλα οι να Πόλο μα, τι κάνει αυτό, Σταφόρ, ρε παιδι μου. Έλαγε. <Ριζές> <Ριζές> μα ακού, λοιπόν, άσου πω μια που έγινε το σκηνικό στη Μανολάδα, ήθελα να, πείτε, να μεταφέρετε στον κύριο Δένδια ότι το Σεπτέμβριο αρχίζουν τα σταφύλια. Να μας πούνε εκεί πέρα αν κολλάνε ένσημα σε αυτούς που μαζεύουν τα σταφύλια. Γιατί τα και τι χάσαμε φέτος. Καλέ, θα επέμβει ο Βρούτσες, μη η άνθρωπο. Λοιπόν, είναι. Ότι είναι μαύρη εργασία, το πρόβλημα είναι ότι πέσανε τους φεκές Έπρεπε να μην τους φεκήσουν, να του σκοτώσουν επί τόπου για να τους αν Δεν θα υπήρχε πρόβλημα Αυτό δεν το έχω απίθανο Έχω συγκινηθεί και εγώ που βγήκε η δάπε Και εγώ Και εγώ έχω συγκινηθεί. Έχω συγκινηθεί και τρέχουν δάκρυα. Δάκρυα χαρά. Είναι δάκρυα χαρά που, που θα συνεχίσουν να πηγαίνουμε αυτέ τι super ντουπέρ εκδρομέ στην οίκονο. Που θα πηγαίνουμε στα μπουζούκια, στα κολόμπαρο, αυτέ τι αφήσει με του κόλλου που θα βγάζουμε. Τέλεια! Παραμένει υψηλό το επίπεδο των φοιτητών. Αυτό Όχι, με παρηγορεί. Όχι, δεν βγήκατε όμω να πείτε ότι για να ψηθεί κάποιο φοιτητή στην παζ ή τη δρατ. Παίρνει τα θέματα των εξετάσεων για να περάσει το μάθημα. Α, δεν είναι λίγο, σόι, καλά κάναν τότε. Όχι, δεν είναι καινούριο όμω. Τη καλή εποχή Τώρα μόνο τα θέματα χωρί κινητό τηλέφωνο. Τέλο πάντων, κομμάτια να γίνει, κάτι είναι γι' αυτό. Ελπίδα, να την πατώ, αλλά τίποτα, Λεύτε, βγαίνουν και, δά, και, πλέον, και γεννούργοι, γεννούργοι, γεννούργοι, Κάπου δά, κάνουμε φωλιά, εκεί στα πανεπιστήμια, Κάνουν φωλιά και συνέχεια. Θέλω να πω στο βρούτσι, στον δρούτσι πως το λένε αυτό το βλάκα Ότι αν πάει στα fast food εδώ πέρα, στο περιστέρι, στο εγγάλαιο διε μανολάδε υπάρχουν. διε καταστάσει. Τα παιδάκια όταν πάμε πάρουν τα δεδουλευμένα του ξέρει τι ξύλο τρώνε. Μη <Κι Κι Κι> μου λε τα έρθει, απέφτουν τα σύννεφα. Ε, ναι, Έλα και νόμιζα ότι είναι μόνο εκεί. Δεν Το γέλιο είναι όταν πάνε στην επιθεώρηση εργασία. Εκεί να δει τι γίνεται. Να βγαίνει λοιπόν ο επιθεωρητή εργασία ή να δηλώνει άγνοια ότι δεν μπορεί να κάνει και το λέω από προσωπική πείρα γιατί ξέρω από τι κόρε μου. Ή να δηλώνει άγνοια, ή να α ξέρω εγώ, ότι μου εντάξει, τι μπορούμε να Αυτά λοιπόν, έτσι για να μάθει. Ρε πάρα μπαλούρδε. <ΡΑ>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 Μόνο μ περνώντας σε λάχανο γορά. Yeah. Ο σύντροφο αφεντικό τη Μανολάδα είναι. Ε, αποστάλει να ενημερώσουμε τον κόσμο για να συναλληλτήριο αντιφασιστικό στην Καλιχθά. Πότε? 24 ε, Απριλίου, 6,5 ώρα στην πλατεία Κύπρου. Να ενημερώσουμε τον κόσμο να έρθει αρκετό κόσμο. Να φέρει τι φράουλε του και να έρθει εκεί να κάτσει. Έτσι, έτσι, έτσι. Μ' αρέσει που βάλανε στα χέρια των Πακιστανών πια και, και σε δάκι φράουλε για να σβήσουν τι ενοχέ του που έτσι κι να του πυροβολήσουν. Ε.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 Ναι, παρακαλώ. Ε, γεια σα, Ελληνρέια. Είμαι ο κόσμο από τι Επιτροπέ Αγώνα ταξίου που συνδυαλιστικά εκφράζεται με την παράταξη ενωτική προτευκτική συνεργασία. Ε, θα ήθελα την Δευτέρα να ενημερώσω για τη Δευτέρα του συνάδελφου. Έχουμε γενική συνέλευση μετά από δύο χρόνια στο θέατρο. Στο θέατρο ε, στο θέατρο περαιτέρω 4 και 30 μετά μέχρι με συμβουλία. Ωραία. Θέλουμε να κατακείλουμε την πιοψηφία του Στα το Βαψωμανιά των Λιπερόπουλο και τον Δήμο. Που...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 Πέντε αριθμούς για να τα ακούνε τα νούμερα που μας κυβερνάνε. 45% αύξηση ανεργίας, 38% μείωση μισθών, μεσοσταθμικά όλα αυτά, 60% μείωση αγοραστικής δύναμη, 71% αύξηση των συζητήτων και πάνω από 55% οι αυτοκτονίες. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι.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 Και συμπτωματικά ο υπόπρεσβη, όχι ο πρέσβη, ο μεγάλο, το παιδί μου, ακριβώ από κάτω, μένει απέναντί μου. Δεν θέλω από περιοχή, στην Αττική πάντω είναι. Πήγαν οι άνθρωποι εκεί στη Μανολάδα πριν γίνουν τα γεγονότα και φέρουν φράουλε. Και μα λέει η γυναίκα του, γιατί σου λέω μένουμε απέναντι, είναι σε ένα στενού τέλο πάντων, μένουν απέναντι και λέει ορίστε, λέει φράουλε. Λέω από πού τι πήρατε, σε αγγλικά τώρα, λευτικό κουδέντρο. Λέει, λέει είναι και συμπατριώτε μα. Και ανοίγω το ριζοσπάθι τη Κυριακή και το βλέπω αυτό το ρεμποντάζ. Και λέω ρεμπερδιά, πήγατε εκεί και εκεί και ανοιχτήκατε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είσαι προξενική αρχή και πα να δει τους συμπατριώτες σου και βλέπει αυτό το χάλι. Και έρχεσαι, α πούμε, και μοιράζει φράουλε μετά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εντάξει, έχει και άλλη μία ανάγνωση ότι τη σκαβατζώσανε από τον ε, Γεωκτήμονα. Ναι, παίζει και αυτό. Mm. Α, και μετά λέει Λαϊκή Δημοκρατία Μπαγκλαντέ. People Republic of Bangladesh, People shit